Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε, εκπομπή ΑΕ εδώ στον ArtFM στους 90,6. Μαζί όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή, Γεωργία Μπάστα και ο Δημήτρης Καζάκης. Αλλά σήμερα θα είμαστε οι δυο μας, εγώ και εσείς, Γεωργία Μπάστα στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Καζάκης, λόγω άλλη υποχρέωση που δεν, θα μπορούσε, δεν μπορούσε να αναβάλει, δεν θα είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή... Οπότε θα τα πούμε εγώ και εσείς. Όπως πάντα στο email της εκπομπής, εκπομπή αεπισιλον παπάκι gmail.com ή γράφοντας epam αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και αποστολής στο 54344. Επειδή έχω λάβει πολλά μηνύματά σας με αφορμή τη χθεσινή εκπομπή και καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας, εχθές σας υποσχεθήκαμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την, τη συζήτηση με αφορμή χθεσινή εκφομπή απλά να πω για ίσως κάποιου ακορατές που δεν μπόρεσαν να μας ακούσουν χθε. ήταν με αφορμή την είδηση τε, που μας ερχόταν από την Ισλανδία για διαγραφή χρέους και προσθέσαμε μια άλλη διαγραφή χρέους α, που αφορά τη Μιανμάρ είδαμε δύο εντελώς διαφορετικά παραδείγματα με την ίδια ορολογία διαγραφή χρέους αλλά είδαμε πόσο διαφορετικά α, τι μπορεί να σημαίνει για το, για το λαό, για το κράτος ε, όταν ε, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση αυτό ο όρο. Λοιπόν, δεν σα ξεχνώ ε, τη συνέχεια τη εκπομπή. Καλώ εγώ των πραγμάτων. Θα την έχουμε αύριο που θα είναι εδώ δημερί Καζάκες. Εμεί εδώ σήμερα θα πούμε άλλα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ε, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Μάλλον να ξεκινήσω από το γεγονό ότι τελικά ο Έλληνα Πρωθυπουργό είναι πολύ τυχερό, ε, διότι πήγε στο Κατάρ να πάρει τα λεφτά των Αράβων, αλλά τελικά βρέθηκε κάποιο άλλο από τα παλιά. Έβγαλε τον μπλοκ των επιταγών του και του είπε Π Νούμερο να το γράψω. Ανοιχτό 100, 200, 300, όσα θέλει. Του λέει, εγώ εδώ είμαι να στα δώσω. Μάλλον τον είχε πάρει τηλέφωνο ο κουμπάρο του και του είχε πει, δεν τον βοηθά, βρε παιδί μου το παιδί, επειδή βάλετε από παντού, ξέρετε, είναι σε δύσκολη θέση, α, δώστε ένα ποσό εκεί. Ποιο είναι ο κουμπάρο και ποιο είναι ο πρόθυμο. Ε, φυσικά για τον Ταγί Περντογάν μιλάμε, αυτόν τον, τον κουβαρντά τον άνθρωπο. Και α μην ξεχνάμε ότι κουμπάρο του είναι ο Κώστα Καραμαλή. Μην τα ξεχνάμε. Τα ξεχάσατε αυτέ τι σκηνέ που είχε πάει στο γάμο τη κόρη. Τι ήταν του Ερντογάν κτλ. Εκεί ένα από του πολλού κουμπάρου μαζί με την Ατάσα και χορέψανε, ήπιανε, φάγανε και μιλήσανε. Κουμπαριέ είναι ιερέ. Θα ήθελα έτσι να είμαι από μια μεριά εκεί που το έλεγε να είμαι κάπου εκεί κοντά παιδί μου την ώρα που του είπε ο Ερντογάν του, του δικού μας εκεί του πρωθυπουργού Φτιάξτε βρε Αντώνη επιτέλους αυτό το, το τζάμι στην Αθήνα να ησυχάσω και εγώ να ησυχάσεις και εσύ και άμα δεν έχεις λεφτά πόσα θέλεις τέλο πάντων να στα δώσω εγώ να το φτιάξει να ησυχάσουμε. Αυτή είναι η εξωτερική μας πολιτική για γέλια και για κλάματα περισσότερο για κλάματα έτσι για να καταλάβετε σε τι επίπεδο μιλάμε ότι έχει φτάσει η εξωτερική μας πολιτική έτσι να έρχεται ο κύριος Ερντογάν και εμεί. Να ανεχόμαστε, να μα λέει ότι αν δεν έχουμε κιόλα, έτσι, να μα τα σκάσει τα χρήματα, διότι αυτό είναι και πολύ βαρύ μάγκα. Έχει κάνει τι αποκρατικοποίησει, όπω μα είπε. Η Τουρκία πάει μια χαρά. Όποιο έχει πάει ένα ταξίδι, όχι στο Κωνσταντινούπολη, όχι στα τουριστικά μέρη, λίγο πιο μέσα, θα καταλάβει πόσο καλά είναι η Τουρκία και πόσο καλά περνάνε οι Τούρκοι. Ποιο βαρύ μάγκας, λοιπόν, τη περιοχή, ο κύριο Ερντογάν, έναν απουσία ε, πολιτικών, άλλων, έτσι. Ε, Παίζει, κάνει παιχνίδι μόνος του. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από την ώρα που το άκουσα αυτό, δηλαδή όταν άκουσα ότι ο κύριος Ερντογάν έβγαλε το πορτοφόλι του και του είπε πε μου πόσα θέλεις, μου ήρθε και μου ξανά ήρθα στο μυαλό αυτό το, το τραγούδι μου έχει κολλήσει. Το έχουμε βρε όταν έτσι να το βάλουμε. Έτσι λίγο αν το αφιερώσουμε στον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν είναι η πρώτη εκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και γι' αυτό είναι η μορφούλα και όχι η τουρκοπούλα. Την ξέρετε φαντάζομαι την ιστορία του τραγουδίου, είχε περάσει από διάφορα. Φαντάζομαι λες ήταν και ήταν κανένα τραγούδι αντίστασης, ε, ένα τραγούδι επιτυχία της εποχής ήταν έτσι, όχι καθό φοβερό. Ε, απλά εμεί θέλαμε λίγο να, να παίξουμε ε, ξεκινώντα με τον κύριο Ερντογάν που είπαμε είναι ο μεγάλος κουβαντάς της ημέρας. Και να πάμε στα σοβαρά, να πάμε στα σοβαρά διότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Κατάρ ε, είχε αποτελέσματα. Πριν από λίγο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Οντώνης Σαμαράς, μίλησε και στην πρώτη συνεδρία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας Κατάρ. Αυτό, αυτό έγινε. Συστάθηκε επιχειρηματικό συμβούλιο μεταξύ των δύο χωρών. Να δούμε όμως λίγο πίσω στην αυθέατη πλευρά έτσι, της επίσκεψης στον Κατάρ, διότι ως νοστόν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει πάει μόνος του εκεί. Είναι μαζί του, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 59, ε, ναι, ναι, πρέπει να είναι 59 οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες επιχειρηματίες, υποκλειστές, τελέχοι, επιχειρήσεων και τα λοιπά που συνοδεύουν στο Εμιράτο την ελληνική Αποστολή. Για κάποιους λοιπόν από αυτούς τους 59, όχι για τους περισσότερους, πρέπει να καταλάβετε ότι οι προσδοκίες τους είναι μεγάλες, διότι για αυτούς είναι το ζωής εάν πέσουν χρήματα από το ημιράτο γιατί κάποιες πάνε για λουκέτο κάποιες επιχειρήσεις και αυτό δεν το λέω εγώ το αφήνουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη το διαδίδουν από εδώ και από εκεί έτσι, στους δημοσιογράφους που βρίσκονται μαζί τους λοιπόν και όχι μόνο, ότι υπάρχει πλήθος παραγωγικών εταιρεών οι οποίε αν δεν κλείσουν άμεσα συμφωνίε για κάποια ανάληψη έργου τότε είτε θα κλείσουν είτε θα πουληθούν ως οικόπεδα αφού κλείσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι λεφτά από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε πάρει από τον Κατάρ. Δεν ξέρω πόσο άκαρπη ή δεν είναι άκαρπη. Τέλος πάντων αυτό θα φανεί ε, νομίζω στις επόμενες ώρες. Θα μάθουμε. Ε, να πούμε ότι έχουν πάει πολύ εργολάβοι στο Κατάρ, λογικό. Και θα σας πω γιατί. Γιατί προσδοκούν σε μελλοντικέ business οι οποίε θα μπορούσαν να προκύψουν από την υλοποίηση του Προγράμματο Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική στη χώρα. δρόμια, αεροδρόμια, δίκτυο ίδρυυση κτλ. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουν εκεί έχουν την διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου του 2022 και θα διεκδικήσουν και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε πρόκειται να γίνουν πάρα πολλά έργα. Έλληνε επιχειρηματίε, κατασκευαστικέ πάντα, εταιρείε βρίσκονται στα. Στο Κατάρ τα τελευταία χρόνια και έχουν κλείσει διάφορε δουλειέ, οπότε έχουν την ανάλογη εμπειρία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που μα ενδιαφέρει περισσότερο, διότι από αυτά και να πάρουν έργα σε αυτέ τι χώρε, μη θεωρήσετε ότι θα κερδίσουμε κάτι εμεί εδώ. Όχι. Ε, Α πάμε στο εξή. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να πείσει του Καταρινού να χρηματοδοτήσουν με τα λεφτά του μεγάλα project στην Ελλάδα. Και οι ελληνικέ επιχειρήσει να αναλάβουν την κατασκευή και την ανάπτυξή του. Αυτό. Εγώ τώρα το βάζω σε συνδυασμό αυθαίρετο, δικό μου. Με το εξής, στο νέο αναπτυξιακό νόμο που πρόκειται να καταθέσει ο κύριος Χατζηδάκης... Ε, ...έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων δεν θα υπάρχει πλέον. Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει συρρικνωθεί απίστευτα. Λοιπόν, στο νέο αναπτυξιακό νόμο τα δημόσια έργα δεν θα λέγονται πλέον δημόσια έργα και πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων δεν θα υπάρχει, θα υπάρχουν έργα από κεφάλαια επενδυτών ιδιωτών. Πώ ακριβώ, τι δηλαδή θα μας φτιάχνουν τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, με πού ακριβώ τα κεφάλαια και ποιος θα έχει την εκμετάλλευση. Είναι ένα θέμα που το σημειώνουμε, θα το δούμε στο μέλλον, πολύ κοντά βέβαια, γιατί το... Ε, νέο νομοσχέδιο για την ανάπτυξη Υποτίθεται ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο Πρόκειται να κατατεθεί Θα δούμε βέβαια γιατί αυτά παίρνουν εκεί αναβολές Θα μου πείτε τώρα Αν έχετε πάει και σήμερα να πάρετε τη σύνταξή σας Τι μας νοιάζει τώρα εμάς ε, Εμάς τώρα εδώ φιλενάδα Μας έχει βρει άλλο κακό Κάτι η σύνταξη που θα είναι λιγοστή ε, Κάτι και αυτά που ακούγονται αυτές τις ημέρες και έχουμε πάθει επανωτά εγκεφαλικά για τους φόρους που αυξάνονται. Τα, είχα, τα λέμε βέβαια εμείς από την εκπομπή, έτσι, θυμόσαστε, από πριν κλείσει χρονιά, πριν το 2012, ότι μπορεί να μην έρθουν νέες περικοπές, εμισθούς και συντάξεις, οι οποίες θα έρθουν. Αυτό είναι αναμενόμενο. Θα αυξηθούν όμως τα χαράτσια, έκτακτα χαράτσια που γίνονται μόνιμα και οι φόροι. Λοιπόν, Αγροτεμάχια εντό εκτό, σπίτια υποκατάρρευση εντό και εκτό, ό,τι και αν έχετε πλέον θα φορολογείτε και όπω άκουσα και τον κύριο Νάκο είναι πάρα πολύ λυπηρό λέει και δεν είναι και δημοκρατικό. Ο κύριο είναι αντιπρόεδρο στη, στη Βουλή. Λοιπόν, δεν είναι δημοκρατικό, αλλά θα τα ψηφίσει. Διότι δεν τον έχει πείσει καμία άλλη πρόταση. Λοιπόν, α μείνουμε λίγο στου φόρου, να γελάσουμε και εδώ λίγο. Θα δούμε έτσι να κάνουμε, λέω εγώ, μία Διότι. Έχουμε το εξή καταπληκτικό. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που βλέπουμε πόσα τις λείπουν και μετά φτιάχνουν και ένα νομοσχέδιο για να εισπράξουν. Τώρα πάντω λείπουν 3 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθο, και σου λέει τι θα κάνουμε. Ε, τα έκτακτα χαράτια θα τα κάνουμε μόνιμα. Θα ε, βάλουμε φόρου, όπω είπαμε, σε κάθε οικόπεδο που υπάρχει, εντό και εκτό. Ε, αποφέρει δεν αποφέρει, δηλαδή, και που το έχετε και δεν το καλλιέργετε, δεν σα αποφέρει κάτι, δεν το έχετε νοικιάσει. Υπάρχει εκεί, έτσι. Ένα... Οικόπεδο, όχι οικόπεδο, αγροτεμάχιο. Λοιπόν, ε, ε, αν είστε και άνεργος και έχετε ένα αγροτεμάχιο και έχετε και ένα σπίτι στο χωριό το πατρικό, ωραία, μα δω, τι θα κάνουμε. Ε, αποκλείεται βέβαια να μαζέψουν αυτά τα χρήματα. Αυτό το γνωρίζουμε, διότι και από τους προηγούμενους φόρους που έβαλαν, πάλι δεν μαζέψαν τα χρήματα, ούτε και με θα τα μαζέψουν. Αλλά εδώ πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι το σχέδιο παίρνει ταχύτατε. έχει ταχύτατη εξέλιξη, έτσι. διότι αφού δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τους φόρους για τα σπίτια μας, τα αγροτεμάχια μας, τα οικόπεδά μας και οτιδήποτε άλλο, και αφού το σίγουρο είναι ότι ούτε να μπο θα μπορέσουμε να τα πουλήσουμε για να πληρώσουμε αυτού τους φόρους, μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 270.000 σπίτια απόλυτα. καινούρια. Φανταστείτε ε, πόσο θα πέσουν οι τιμές, ακόμα πιο κάτω, έτσι. Και πάλι δεν θα βρίσκουμε αγοραστές. Άρα τι θα γίνει. Ερώτηση. Απορία. Που θα έλεγε και ο καψή. Άρα θα παραδώσουμε τα κλειδιά. Ε, είπαμε. Εγχώρη αποκλείται να μπορούν Έλληνες. <laughs> δεν νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να αγοράσουν αυτή τη στιγμή ε, σπίτια οικόπεδα και τα σχετικά. Θα μας έρθουν κάποιοι τουρίστες από έξω και θα τα παίρνουν μισοτιμή. Να σα υπενθυμίσω έτσι λίγο φόρου έβαλα. Τα τελευταία, τους έκτακτους μιλάμε τώρα, και πόσα τελικά έσοδα έχασαν, έτσι. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο έχασε τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αυξήσεις φόρων. Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης μιλάμε πάντα. Λοιπόν, από τις έκτακτες φόρες, τους έμεσους φόρους, τα κάψιμα, τα ποτάκες, τα τσιγάρα, τα χαράτσια. Λοιπόν, όλα αυτά, όλα πήγαν στραβά δεν είχαν τον απολογισμό, δεν απέφεραν τα έσοδα... που περίμενε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Θυμηθείτε το φόρο πολυτελείας που αφορούσε τα σκάφη... Έτσι, ο οποίος και βούλιαξε την αγορά. Για το 2010 είχαν υπολογιστεί έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ... και προσέξτε τι εισπράχθηκε... 33.500 ευρώ. Από 10 εκατομμύρια, 33.500 ευρώ. Τα σκάφη εγκατέλειψαν τη χώρα, σταμάτησαν οι εισαγωγέ. Χάθηκαν έσοδα από ΦΠΑ, όπω και θέσει εργασία φυσικά. Επιχειρήσει εξαφανίστηκαν, έμειναν άνεργοι, πάντουλοι εργαζόμενοι. Χαράτσια στα ακίνητα. Αυτή, αυτή η, η φαϊνή ιδέα του κυρίου Βενιζέλου. Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε μια υπερφορολόγηση η οποία κατέστρεψε την κτηματαγορά. Η οικοδομική δραστηριότητα είναι σε ελεύθερη πτώση. Μείον 42,7% τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο που μα πέρασε. Λοιπόν, ενώ ε, δεν εισπράχθηκε από την κυβέρνηση ούτε το 2011 ούτε το 2012 ο ΦΑΠ Ο οποίος έρχεται τώρα, έτσι Για τρεις χρονιές μαζί Δεν θέλω να πω τι θα εισπράξουν και από αυτό, τέλος πάντων Λοιπόν πάμε στα καύσιμα που το νιώσαμε όλοι φέτος το χειμώνα Στο πετσίμα Λοιπόν, ε, Στο πετρέλαιο θέρμασις ο ειδικό φόρος αυξήθηκε κατά 1,740% μέσα σε δύο χρόνια. Οι προβλέψεις του Μνημονίου για αύξηση εσόδων κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ φυσικά διαψεύστηκαν, αφού τα έσοδα αυξήθηκαν κατά μόλις 36 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Και για να μη σας τα λέω όλα, το ίδιο έγινε με τα τσιγάρα, το ίδιο έγινε με την αύξηση φόρων στα γιώταχη. Τα μόνο που απέφεραν ήταν ανεργία, να κλείσουν επιχειρήσεις και να μην μπαίνει δεκάρα τσακιστή έτσι, μέσα στα ταμεία τυ, ε, του οικονομικού επιτελείου. Αν θυμάστε, το κακό ξεκίνησε όταν ε, ο ΦΠΑ πήγε στο 23%. Ε, εκεί ήταν η μεγάλη σφαγή στα έσοδα. Αυτές λοιπόν τις αποτυχίες, αυτή την υστέρηση εισόδων που έχουμε από αυτές τις φαϊνές ιδέες που έχει το οικονομικό επιτελείο και όλοι αυτοί που μας κυβερνούν τα τελευταία τρία χρόνια, έρχονται τώρα να τις καλύψουν αυτές τις τρύπες που δημιουργήσαν οι ίδιοι εντάξει, λοιπόν, επί τρία χρόνια, έρχεται, έρχονται τώρα να τις κάλυψουν με αυτού τους φόρους στην ακίνητη περιουσία. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και, να πούμε στην, και όταν θα επιστρέψουμε θα πούμε στο Οικονομικό Επιτελείο να διαβάσει και λίγο του Μούτης, διότι έχει άλλη αντίληψη από την αντίληψη του κυρίου Στουρνάρα για το πόσο καλά πάμε. Λοιπόν, όσο μπορούμε θα παίζουμε κάποια τραγούδια πριν υπάρξει λίστα με απαγορευμένα, <laughs> γιατί δεν αποκλείεται... Οπό, με το έλλειμμα δημοκρατίας Είδατε Προσέχω τις λέξεις που χρησιμοποιώ Με το έλλειμμα δημοκρατίας που έχουμε που ζούμε Λοιπόν όλα είναι πιθανά ε, Να είστε καλά παιδιά για τα μηνύματά σας ε, Καλό μεσημέρι στον Αποστόλη στο Διονύση, στο Σταμάτη στο Γιώργο, στο Στάθη ...στο Θόδωρο και σε πολλούς άλλους ακόμα. Λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, το ξέρουμε ότι μας ακούτε. Ε, πάντα ε, έτσι, σκεφτόμαστε τους Έλληνες που με έτσι, μια ιδιαίτερη συγκίνηση, εγώ θα έλεγα... ...όταν παίρνω τα μηνύματα των ακροατών μας που είναι σε διάφορες περιοχές ε, του κόσμου... Ε, Εντάξει, θέλω να πω ότι, ότι συγκινούμε. Είναι φοβερό ο κάποιος που ζει στη Μόσχα, στην Ιαπωνία, στο Κάιρο, στην Ισπανία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Ε, να είναι μαζί σου, να σε ακούει και να, και να θέλει να επικοινωνήσει. Λοιπόν, να είστε όλοι σα καλά. Ε, λέγαμε λίγο τα οικονομικά στοιχεία. Και ήθελα να πω ότι είναι μια περίεργη μέρα σήμερα. Έχει και σήμερα κάποιε κινητοποίησει στο κέντρο. Υπήρξαν κάποια επεισόδια νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασία, αρκετά έτονα. Υπήρξαν και προσαγωγέ. Είχε το πάμε εκεί ε, μια συγκέντρωση, μόνο του και πάλι βέβαια. Εκεί συνεχίζει το μοναχικό αυτό δρόμο, αλλά είχαν και τα μουσικά σχολεία, όχι μόνο τη Αθήνα. Είχαν έρθει και πολλοί από την ε, και μάλιστα κατά τη μία αν δεν κάνω λάθος είχε προγραμματιστεί μία συναυλία αφού πρώτα είχε προηγηθεί η διαμαρτυρία τους, η πορεία τους ε, θα κατελήγανε στο Σύνταγμα κατά τη μία που θα γινότανε μία συναυλία ε, Είναι φοβερά τα προβλήματα που έχουν στα μουσικά σχολεία διότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να το ξεπεράσεις Δεν έχουν καθηγητές δηλαδή, Μουσικά σχολεία χωρίς καθηγητές ε, Τι να λέμε τώρα Τώρα κάποιοι θα λένε στην κυβέρνηση θα ασχοληθούμε με τα μουσικά σχολεία. Ε, εδώ δεν ασχολούμαστε με την παιδεία γενικότερα, σωστά. Λοιπόν η Μούντις δεν μας τα λέει πολύ καλά ε, και έτσι και αλλιώς και ναι μεν αλλά ε, αυτό που μας λέει είναι ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σε ύφεση και το 2014 και μας τυπάει και ένα καμπανάκι ότι ο κίνδυνος τη δεν έχει αποφευκθεί. Ο γνωστό αυτός λοιπόν ο αξιολόγηση του σε τελευταία του έκθεση προχθές που δημοσιοποίησε. Λοιπόν με τίτλο Ελλάδα η χρηματοδότηση του Δούνου και του EFIFSF βελτιώνει τη ρευστότητα αλλά και το απόθεμα χρέος παραμένει ευάλωτο σε σημαντικούς κινδύνους. Λοιπόν μας λέει ότι ναι μεν αυτή η χρηματοδότηση που έχουμε πάρει τελευταία των 12 12,5 σχεδόν δισεκατομμύριων ευρώ θα μας φέρει μια ρευστότητα στην οικονομία και θα επιτρέψει την εκκίνηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ε, ωστόσο, παρά τα μέτρα ελάφρυσης του χρέους το χρέο τη Γενική Κυβέρνηση στην Ελλάδα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια τη περίοδου 2012-2016. Και για τον λόγο αυτό, ο ΕΚΟΣ υποστηρίζει πω ο κίνδυνο μια ακόμα χρεοκοπία για το υπόλοιπο χρέο του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλό, λόγω των σημαντικών κινδύνων που απορρέουν από την αδύναμη οικονομία, την έδραστη κοινωνική σταθερότητα και το τεταμένο πολιτικό κλίμα. Και μετά και την αφιβολία τη ότι παρά τις δεσμεύσει των Ευρωπαίων για παροχή μεγαλύτερη ελάφρυνση στο χρέο του 2014, ωστόσο υπάρχει μια βεβαιότητα. Υπάρχουν κάτι σύννεφα γύρω από αυτό το θέμα. Θα μου πείτε τώρα βέβαια ότι η Μούντις παίζει τα δικά τη παιχνίδια, τα δικά τη στοιχήματα. Τζογάρι διαφορετικά, σωστό. Αυτό όμω που εμεί βιώνουμε ε, είναι σίγουρο. Με πληροφορεί ο φίλο μου ο Διονύσης αν δεν κάνω λάθο. Έτσι είναι Διονύση, έχει δίκιο. Τσουνάμι, τσουνάμι πτωχεύσεων εταιριών. 640 ετήσει λέει είχαμε για υπαγωγή στο άρθρο 99. Έχει δίκιο Διονύση, έτσι είναι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η πληγή που λέγεται ανεργία δεν κλείνει, αλλά συνεχώς εξελίσσεται και εκτινάσεται. Α, μάλιστα από κάποιους αξιοποιείται. Mm. Θα μου πείτε πώς. Ναι, αξιοποιείται από πάρα πολλούς εργοδότες για ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Γιατί η ανασφάλιστική μαύρη εργασία καλπάζει όλο και περισσότερο. Ενώ αυξάνονται και τα φαινόμενα τη απλήρωτη εργασία. Αυτού δεν του υπολογίζουμε στου άνεργου. Διότι είναι πάρα πολύ Μην μου πείτε ότι εσεί δεν έχετε. Είτε στο οικογενειακό είτε στο φιλικό σα περιβάλλον. Ακόμη και εσεί ο ίδιο μπορεί να είστε. Ε, να σα συμβαίνει. Να δουλεύετε σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία για να έχετε να πληρωθείτε ούτε και να θυμάστε οπότε κάτι μήνε. Και να μην ξέρετε και πότε θα πάρετε κάποια χρήματα. Τα στοι... Στοι... στοιχεία νομίζω ότι είναι αμήλικτα. Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ ο οποίο σε ελέγχους που έκανε σε επιχειρήσεις διαπίστωσε ότι το 35% των εργαζομένων είναι ανασφάλιστο όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 29% το 2011 και σε 25% το 2010. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Έτσι. Επίσης πληθαίνουν οι εργοδότες που αξιοποιούν την κρίση και δεν καταβάλουν το μισθό και τα μεροκάματα στους εργαζομένους τους. Νομίζω ότι είναι γνωστό το ποίημα, μα δεν βλέπεις την κρίση, δεν υπάρχει ρευστό, δεν υπάρχουν χρήματα, θέλεις να κλείσουμε. Εάν σε πληρώσω βρεφίλα για την εργασία που μου παρέχεις, θα κλείσει το μαγαζί. Το, το, το, το έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα, έτσι. Οπότε σου λέει δούλεψε, δούλεψε και κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή θα πληρωθείς. Καφετέριες, σε καταστηματά εστίασης, ε, είναι το, το πιο συνήθι, έτσι μαγαζιά, επιχειρήσεις, όπου οι εργοδότες είναι αμφίβολο κατά πόσο έχουν ασφαλισμένους τους εργαζομένους που απασχολούν και κατά πόσο καταβάλουν το μισθό τους την ώρα τους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους ως delivery, τους έχουν ανασφάλιστους και τους δίνουν 2 ευρώ την ώρα. Και τώρα θα σας πω κάτι που θα σας φαίνεται περίεργο, ότι αυτή η δοσία των εργοδοτών. Επεκτείνεται και σε φορεί του δημοσίου, καθώ δεν είναι λίγοι οι δήμοι που παρακροατούν τι εισφορέ για τα ασφαλιστικά ταμεία από του εργαζομένου και δεν του αποδίδουν άμεσα στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ίδιο κάνουν και με τα δάνεια που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ενώ γίνεται η παρακράτηση κάθε μήνα τη δόση από τον εργαζόμενο, δεν αποδίδεται στι τράπεζε κάθε μήνα, όπω οφείλουν να κάνουν οι δήμοι. Μιλάμε, όπω αντιλαμβάνεστε, για έναν εφιάλτη που δεν έχει τέλο, κυρίω για έναν εφιάλτι που πλήττει τι παραγωγικέ ηλικίε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε και θα βλέπουμε και ανάλογα ρεπορτάζ νέων ανθρώπων, πολύ νέων ανθρώπων, περισσότεροι δε με πτυχία, με γλώσσε, με προσόντα, διότι έχουμε και μια νεότερη γενιά που η πλειοψηφία έχει βγάλει και μια πανεπιστημιακή σχολή, έχει σίγουρα, τουλάχιστον γνωρίζει σίγουρα μία γλώσσα, αν όχι περισσότερε, δηλαδή άνθρωποι με προσόντα που πηγαίνουν κάθε μέρα στον ΑΕΔ και οπουδήποτε αλλού σε γραφεία ευρέσιος εργασίας με την ελπίδα ότι θα βρουν κάτι, κάτι έστω και για πολύ λίγα χρήματα. Αλλά ε, είναι φοβερό να βλέπεις όταν βλέπεις νέα παιδιά να κάθονται στο σπίτι. Αυτό τα τσακίζει, τους τσακίζει έτσι, κυριολεκτικά. Αλλά και στο εξωτερικό τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Ε, στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε με τον Δημήτρη... Ε, μα έχει προσχεθεί να μα φέρει μια έκθεση που αφορά τη φτώχεια στην Ευρώπη. Με αφορμή, λοιπόν, θα είδατε ίσω κάποιοι από εσά ότι εχθέ στο κέντρο του Βελγίου, στι Βεξέλλε, αν ε, δεν κάνω λάθο, εργάτε τη χαλιβουργία ε, διαμαρτύρονταν, ε, έγινε ένα χαμό, ήταν σκηνέ όπω είναι στην Αθήνα. Του έριξαν νερό, του έριξαν χημικά, τα γνωστά. Δηλαδή, συμβαίνουν και στο πολιτισμένο Βέλγιο, στην έδρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί, γιατί και εκεί. Υπάρχουν τεράστιε αδικίε μεταξύ του Βορρά και του Νότου, στην ίδια χώρα. Ε, Επίση, τα τελευταία στοιχεία λένε ότι ένα στου 7 κατοίκου του Βελγίου ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια. Και σύμφωνα με την ίδια έκθεση, έχουμε πολύ μεγάλε κοινωνικέ ανισότητε. Περίπου το 10% των ατόμων που κατοικούν στη Φλάνδρα, στο Βόρειο Βέλγιο, ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια, ενώ το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 19% στη Βαλωνία, τη γαλόφωνη περιοχή, στον νότιο τμήμα τη χώρα. Για περισσότερα στοιχεία σε όλη την Ευρώπη απλά εγώ σας είπα κάποια, έτσι σας έδωσα λίγο ένα στοιχείο που αφορά την έδρα της ευρωπαϊκής ένωσης, το Βέλγιο, έτσι, που είναι στο κέντρο της Ευρώπης, ότι η φτώχεια έχει χτυπήσει και την πόρτα αυτής της χώρας όπως όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, ε... Γιάννη από Ιαπωνία, να σε καλά. Χαιρετισμού και από εμά. Όπω λέει, χαιρετισμού από την κακομήρα την Ιαπωνία που τυπώνει η ΓΕΝ και χρηματοδοτεί δημόσια έργα για να προωθηθεί η έτσι και αλλιώ μικρή ανεργία που υπάρχει. Μια χώρα που δεν έχει ορυκτό πλούτο και με ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκριτικά, η Ελλάδα και οι Έλληνε έχουμε φοβερά πλέον και μπορούμε πολύ γρήγορα να βρεθούμε σε κορυφαία θέση μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών. Φτάνει να απαλλογούμε από το δοσυλλογικό πολιτικό προσωπικό στο σύνολο του πέρα, ξέρουμε πως πρέπει να γίνει η δουλειά. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω σήμερα, έχω δυστυχώς πολλά τέτοια βιβλ... ετσι, στοιχεία που θα σας ρίξουμε ε, πέρα από την καθημερινότητα διότι θα δούμε και λίγο ε, τη χωρίς έσχως απειλή της κυβέρνηση σε ένα εκατομμύριο Έτσι, ε, είναι σήμερα στον αλεύθερο τύπο οι οποίοι εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να, να λάβουν μια συστημένη επιστολή από την εφορία, με την οποία θα καλούνται εντό ολιγοήμερη προθεσμία να εξοφλήσουν άμεσα ή να ρυθμίσουν σε δόσεις τα λεξιπρόθεσμα χρέου του προ το δημόσιο υπό την απειλή κατασχέσεων σε εισοδήματα και περιουσιακά του στοιχεία. Τώρα εσεί μπορείτε να μου πείτε, κάτσε βέβαια μου, αν τώρα υπάρχουν οφειλέτε που χρωστάνε κάτι ποσά, έχουν να πληρώσουν, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια δεν πρέπει να του πούμε. Ναι, βεβαίω και πρέπει. Αλλά μισό λεπτό να τα βάρουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. <laughs> δεν αφορά αυτού αφορά φορολογούμενους που χρωστούν στο δημόσιο ποσά, κάθεστε, έτσι, μέχρι 3.000 ευρώ, για αυτούς μιλάμε, έτσι, μέχρι 3.000 ευρώ που χρωστούν αυτά τα ποσά, είτε από φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου ή από πρόστιμα πάσης φύσεως ακόμη και για παραβάσεις του κώδικου δικής κυκλοφορίας. Έτσι. Λοιπόν, αν τώρα λάβετε ένα τέτοιο, μια τέτοια συστημένη επιστολή και πάτε στην, στην εφορία σας εκεί είτε θα μπείτε σε μια διαδικασία διευκόλυνσης διμηματικής καταβολής του ποσού ή θα πρέπει να το εάν έχετε, να το πληρώσετε. Φαντάζομαι ότι αν είχατε θα το είχατε εξοφλήσει. Λοιπόν, τώρα για όσου δεν πάνε δόη, δεν πάνε να να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί μπορεί να μην έχουν ή ε, γιατί είναι και πολιτική του επιλογή να μην πληρώσουν. Α μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, τα δικα, δικαστικά τμήματα λέει, των υπηρεσιών τη ΔΟΗ θα κινήσουν τις προβλεπόμενε διαδικασίε λήψη αναγκαστικών μέτρων νήσπραξη. Θα λάβουν δηλαδή μέτρα, τους, μέτρα εναντίον του που προβλέπουν πρώτον κατασχέσεις απαιτήσεων των οφειλετών σε χέρια τρίτων. Μισθοί, συντάξει, ημερομίστια, εφάπαξ, παροχέ, επιδοτήσει, ενίκεια. Πάση φύσεω, άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούνται να εισπράξουν οι οφειλέτε του Δημοσίου από τρίτου θα κατάσχονται εν μέρη ή εν όλο από τι αρμόδιε δόη προκειμένου να εξοφληθούν οι οφειλέ προ το Δημόσιο. Δεύτερον, κατασχέσεις ποσών από καταθέσει των οφιλετών στις τράπεζε. Οι αρμόδιε δόη θα ζητούν από τι τράπεζε στι οποίε έχουν ανοίξει λογαριασμού οι οφειλέτε του Δημοσίου την παρακράτηση ποσών από τι καταθέσει αυτέ και την άμεση απόδοσή του στο δημόσιο. Κούκου το θυμάστε το θέμα. Θυμάστε που λέγαμε ότι έρχονται. Θα μπει βαθύ χέρι στι ε, όποιε καταθέσει έχουμε στι τράπεζε. Δεν χρειάζεται να έχετε 100.000, δεν χρειάζεται να έχετε 50.000 και 5 και 3 χιλιάρικα να έχετε για ώρα ανάγκη, που μπορεί ο καθένα να έχει 2, 3, 5, 6 χιλιάρικα στην άκρη για ώρα ανάγκη, για ώρα έτσι που κάποιο θέμα υγεία, περισσότεροι αυτό. Λοιπόν, εκεί ξεκάθαρα βάζουν οι χέρι. Προ Θεού, μην το πάρετε αυτό παρόντρηση να, να πάρετε τα χρήματά σα από τι τράπεζε. Εγώ σα λέω. Τι, ε, τι δημοσιεύεται σήμερα στον αλεύθερο τύπο ότι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση και ότι πρόκειται άμεσα να το κάνει. Ε, και φυσικά το τελευταίο που πρόκειται να χρησιμοποιήσει είναι οι κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως για ταχύ αυτοκίνητα, δίκυκλα, κάφενα ψυχής και ότι αντικείμενο σας ανήκει. Φυσικά πρώτα θα πάνε στο ρευστό, έτσι, και αν δεν υπάρχει ρευστό μετά θα πάνε στα κινητα. Λοιπόν, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως έλεγε και ένας φίλος. Είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Ε, θα δούμε και τι θα γίνει αύριο. Θα ε, Ακούσουμε ένα τραγουδί και εκπομπή ΑΕ θα συνεχίσουμε σε λίγο και με τα μήνυματά σας, φυσικά. Όταν η τέχνη είναι βάλθεμο, νομίζω, αυτή ήταν μια στιγμή τέτοια. Ε, Νίκος Γκάτσος, Χατζηδάκης, δύο μεγάλοι δημιουργοί. Όταν συναντήθηκαν, νομίζω ότι όλοι μέχρι σήμερα... Ζούμε στιγμές καταπληκτικές όταν ακούμε τα τραγούδια τους. Και επειδή η τέχνη είναι βάλσαμο και όχι μόνο, η τέχνη αφυπνίζει, η τέχνη δίνει, προσφέρει. Ε, θα σας ξαναπώ ε, για τον Γάλλο σκηνοθέτη που είναι στην Ελλάδα, το Γάλλο αλγερινό σκηνοθέτη που είναι στην Ελλάδα, και ο οποίος έχει γράψει ένα σύγχρονο πολιτικό έργο που έχει στόχο να αφυπνίσει το κοινό, να στήσει ένα διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με αυτό το έργο, με το κοινό, το ελληνικό κοινό. Είναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο θα απασχολήσει περίπου 30 ηθοποιούς, 30 άτομα, σε μια μεγάλη σκηνή. Φιλοδοξία είναι να στηθούν δεκάδες παραστάσεις, όχι μόνο στην Αθήνα, Α, θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Αθήνα, και αναζητά άτομα που ενδιαφέρονται, είτε είναι ηθοποιεί επαγγελματίες, είτε ερασιτέχνες ή άνθρωποι που αγαπούν το θέατρο και θέλουν να προσφέρουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 69 71 87 25 58... 6971 872558 ή στο σταθερό 21072 40783. 21072 40783. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, πηγαίνετε, θα μαγευτείτε, θα δείτε τις πρόβες που γίνονται και το όλο πάθος που υπάρχει σε αυτό που κάνουν. Μάλιστα είναι στον κεραμικό οι πρόβες, από όσο γνωρίζω, άρα. Βολεύει αρκετά και από την άποψη ότι είναι στο κέντρο και ότι είναι προσβάσιμο προ όλου. Λοιπόν, βέβαια αυτό μην το κάνετε αύριο, διότι αύριο το κέντρο δεν θα είναι προσβάσιμο. Αύριο είναι μια ημέρα απεργιακή όπω είναι γνωστό. Θα σα ενημερώσω λίγο. Ε, Κυρίω ε, από τα εργαζόμενο τα μέσα μαζική μεταφορά, αλλά όχι και μόνο, γιατί είναι και ο χώρο περιθαλψη που έχει μπει μέσα στις κινητοποιήσει. Λοιπόν, στα μέσα μεταφοράς αύριο δεν κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Τα τρένα του ΟΣΕ και ο προστιακος. Επίσης, δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκίσης πλακεντία, Αεροδρόμιο. Λοιπόν, ε, να σας πω ότι για τους εργαζόμενους τα λεωφορεία που είχαν την γενική του συνέλευση και ήταν και μια μαραθώνια γενική συνέλευση αποφάσισαν να έχουν μια νέα γενική συνέλευση στις 14 Φεβρουαρίου ανέστηλαν δηλαδή τις κινητοποίησεις τους στις 14 Φεβρουαρίου θα μαζευτούν και θα τα ξαναπούν είναι εντυπωσιακό η πολύ μεγάλη συμμετοχή που είχε χθε η γενική συνέλευση στα λεωφορεία είχαν πάει χιλιάδες οδηγοί ε, για μένα αυτό τουλάχιστον είναι εντυπωσιακό ε, και... Στην περίφαλψη, επίση αύριο στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγεία, το ΕΚΑΠ, τα θεραπευτήρια, χρόνιων παθήσεων και υπηρεσίε πρόνοια θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλεία. Σε 48 προειδοποιητική επίσκεψη παροχή υπηρεσιών προ τον νεοπού προχωρούν από αύριο οι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό γιατροί, ενώ προειδοποιούν ότι θα κλεμακώσουν τι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Οι εργαζόμενοι στον τομέα τη θα πραγματοποιήσουν το μεσημέρι συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο και πορεία προ το Σύνταγμα. Στάσει εργασία από τι 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του πρωινού ωραρίου έχουν κηρύξει για αύριο η ΑΔΔ και η ΠΟΕΟΤΑ. Ενώ φυσικά σε 24 ώρε απεργία, όπω έχει ανακοινωθεί τις προηγούμενε ημέρε, προχωρά αύριο η Γενόπδη. Να μην ξεχάσω να πω, με συγχωρείτε, έπρεπε να το πω από την αρχή, ήταν πολύ σημαντικό, ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργό πήγε να κλείσει τη business στο Κατάρ, ο έτερο Πρωθυπουργό, εντάξει ναι, ξέρετε τώρα, ο δεύτερο στην ο Ευάγγελο Βινιζέλο. Ε, έχει πάει στο Βερολίνο σήμερα. Ε, θα έχει συναντήσει με κορυφαία στελέχη του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο. <Τι> το ενδιαφέρον είναι όμως ότι όταν επιστρέψει, εκείνο το ενδιαφέρον, με το που επιστρέφει ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ξεκινά περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κράτησε και ότι από αύριο μεθαύριο ο κύριο Βενιζέλο θα κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα δούμε εικόνε καταπληκτικέ. Ναι, η περιοδία είναι, για όσου δεν θυμάστε ή δεν γνωρίζετε, διότι ε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενώπιση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Στο τέλο ε, του Φεβρουαρίου, αρχέ Μαρτίου, είναι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ε, ο κύριο Βενιζέλο, θα επισκεφτεί το τη Κρήτη, τα Γιάννενα, πολλέ πόλει της χώρας, αλλά και πολλές περιοχές της Αττικής ε, ενώ ο κύριος Καρχιμάκης αρχίζει την Παρασκευή ομιλίες σε όλη την Ελλάδα ξεκινώντας από την Άρτα. Λοιπόν, αυτό θα το ζήσουμε, νομίζω ότι θα ζήσουμε πολύ ωραία θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θέλω να δω τον κύριο Βενιζέλο, μου κάνει εντύπωση δηλαδή θα περπατήσει ανάμεσα στου κατοίκου των πόλεων που θα πάει, θα τον πάνε, θα τον φιλάνε 10, 15 και ξέρει από δωμάτιο ξενοδοχείου σε συνεδριακό κέντρο. Πώ ακριβώ δηλαδή θα γίνει αυτό, γιατί για να έρθει σε επαφή με του πραγματικού ανθρώπου. Πέρα από τα συγκεκριμένα στελέχη, τα τοπικά που θα πηγαίνουν και θα του κάνουν τεμενάδες και θα τον προσκυνάνε, δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να συμβεί. Τώρα, στελέχη του Πασόκ δεν ξέρω και πόσοι έχουν μείνει τοπικά. Αυτοί έχουν χωριστεί. Κάποιοι έχουν ακολουθεί το δρόμο του Ρήξη, του κυρίου Λοβέρδου. Ε, κάποιοι άλλοι, κάποιον άλλον δικό του δρόμο ακολουθούν. Ε, θα δούμε πόσοι έχουν απομείνει. Ε, και πιανού κόμματο αρχηγό θα παραμείνει ο κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο μετά το, το συνέδριο. Τώρα να θέσω υπόψη μας το μήνυμα του Αποστόλη με αφορμή τις απεργίες. Λέει η Γεωργία, ξέρεις τι παρατηρώ, αυτές τις μέρες με τις απεργίες τις οποίες θεωρώ ότι είναι υποκινούμενες και το μόνο που ωφελούν είναι το καθεστώς. Πρώτον, ότι επιχειρείται για άλλη μια φορά προσπάθεια εκτόνωση με τη μέθοδο των ελεγχόμενων απεργιών των συνδικάτων. Δεύτερον, εκεί που εκτονώνονται κυρίω με τα παπαγαλάκια είναι ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι βρισκόμαστε σε ομαλές συνθήκε, να νομιμοποιήσουν και να παγιώσουν έστω και για μια μαρτυρία για τον κακομίδι τον κόσμο το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να το αναδεικνύουμε αυτό, γιατί ο κόσμο παρασύρεται από τον καταιγισμό τη προπαγάνδα που δέχεται. Α, αποστόλει, μισό λεπτό, θέλει να στείλει και χαιρετίσματα στο φίλο από την Ιαπωνία. Τα χαιρετίσματά μου σε φίλο μου από την Ιαπωνία. Εγώ το λέω, Αποστόλη, άρα ο φίλος σου από την Ιαπωνία μα ακούει και τα έχει πάρει τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, τώρα, Αποστόλη, δεν ξέρω αν συνείδη, εν συνείδητα είναι υποκινούμενες ακριβώ οι απεργίες. Ε, ε, έχει πολλές φορές ε, αυτή την εκπομπή απασχολήσει ο προβληματισμός ε, ότι αυτού του είδου η κινητοποίησης που γνωρίζαμε στο παρελθόν ε, δεν είναι οι κινητοποιήσεις που θα μας έφερουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε και έχουν αρχίσει και το βλέπουν κατά πολύ ό, όλοι εκεί έξω οι εργαζόμενοι. Αυτοί που δεν το βλέπουν σίγουρα είναι οι συνδικαλιστές. Ε, και όταν λέω συνδικαλιστές ε, εννοώ οι συνδικαλιστικές ηγεσίε. Αυτές δεν το βλέπουν και επιμένουν στις παλιές μορφής... Μορφέ κινητοποιήσεων, οι οποίε είναι ατελέσφορε. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι εξυπηρετούν το καθεστώ στη συγκεκριμένη ε, χρονική στιγμή ε, και έχουν και ω αποτέλεσμα να στρέφεται η μία ομάδα, παραγωγική ομάδα, απέναντι στην άλλη. Άρα εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τις προσπάθειές μας όλες ε, και εκεί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και μέσω της εκπομπής ε, και μέσω του ενιαίου παλαϊκού μετώπου, αλλά πόσο ξέρω και σε χώρους εργασίας ε, ότι πρέπει να πάμε σε άλλου είδου κινητοποιήσεις και ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όσο ένας-ένας αντιδρά μόνος του και προβάλλει μικρά αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται ε, στο, στο σύνολο, όταν κάποιος αντιδρά μόνο γιατί του κόβουν ε, το μισθό ή τη σύνταξη σε μια χώρα που καταραίει, σε μια χώρα που δεν υπάρχει, σε μια χώρα που έχει απολέσει την εθνική της κυριαρχία, φαίνεται πολύ μικρός ανέτοιμα. Έτσι. Ε, αν δεν προτάξουμε λοιπόν τα μεγάλα, που είναι αυτά που είπα πριν, ε, το να έχουμε χώρα, όντω, την οποία θα καθορίζουμε εμείς, την τύχη τη και τις τύχες μας έτσι, το ότι να, να έχουμε δημοκρατία Να έχουμε βουλή που λειτουργεί Να έχουμε σύνταγμα που το σεβόμαστε Να έχουμε νόμους, να έχουμε δικαιοσύνη Να έχουμε ελευθερία του τύπου Λοιπόν, όταν ε, Πρέπει έναν τέτοιο αγώνα να ξεκινήσουμε Αυτός είναι ο αγώνας Όταν αυτά διεκδικήσουμε Και κατακτήσουμε Τότε θα έχουμε και το μισθό μας, Και την υγεία Και την παιδεία Και όλα τα άλλα Διαφορετικά χάνουμε δυνάμεις, ε, δίνουμε χώρο, δίνουμε χρόνο και είμαστε αντιμέτωποι με το εξή. Είμαστε αντιμέτωποι με μια εξαθλίωση που έρχεται και ο, αν πιστεύουμε ότι τώρα ζούμε εξαθλίωση δεν έχουμε δει τίποτα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, οι χειρότερες μέρες είναι μπροστά μας με όλα αυτά που μας ετοιμάζουν. Λοιπόν, άρα μπροστά σε αυτή την εξαθλίωση και στην πείνα θα είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε στα μάτια μου, γράφει ο Σταμάτης, γυρνάω πίσω σε ένα θέμα που είπα πριν για το Βενιζέλο που θα κάνει περιοδεία στη χώρα. Και μου λέει, μην νομίζει ότι δεν υπάρχουν πυροβολημένοι που θα πάνε να τον υποδεχτούν. Ε, επίσης λέει, δυστυχώ, πολλοί κόσμος έχει υποκύψει στην προπαγάνδα του ότι οι απεργοί οδηγοί είχαν μεγάλη μισθοδοσία. Ε, μάλιστα λέει, και δικοί μου άνθρωποι με ρώτησαν, μα είναι δυνατό μηχανοδηγός να παίρνει 2.000 ε, ευρώ, όπως λες και εσύ, σταμάτη, δυστυχώς πολύς κόσμος βλέπει τηλεόραση πια. Και αυτό το σπορ κάνει κακό. Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ε, σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ, εκπομπή ΑΕ, στέλνετε τα μηνύματά σας στο εκπομπή ΑΕ, παπάκι ή ε, μέσω SMS γράφοντας επαμ, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας ε, μεγάλωσε με τον Μπος. Ε, Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν ένα νέαρη που άκουγα αυτό το δίσκο. Πάνω κάτω πρέπει να τον άκουγε, φαντάζομαι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Ε, το έβαλα έτσι για να το υπενθυμίσω λίγο, ότι η Αμερική δεν είναι μόνο το Ινστιτούτο Μπρούκινς, ε, είναι και αυτό που ακούμε τώρα. Το ξέρετε το ερτό που λέει θέλω να γιάσω και δεν μ' αφήνουν. Ε, κάπως έτσι, δεν φταίω εγώ λοιπόν. Ε, βγήκε η έκθεση των Αμερικανών, η έκθεση, γιατί τον Ελλήνο δεν έχει βγει ακόμα, θα τα πούμε γιατί. Ε, η, η έκθεση από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις 22 Ιανουαρίου, έκθεση εκτίμηση, έτσι, η εκτίμηση του Ινστιτούτου Brookings. Ε, για το πώς πήγε και το ποιες είναι οι εντυπωσει που άφησε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην, ε, σύνα, στις συναντήσεις που είχε εκεί και στην ομιλία που είχε, στην επίσημη ομιλία που είχε στο, στο Ινστιτούτο. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η επιτυχία της επίσκεψης είναι 50-50, όπως λένε οι ίδιοι. Οι, οι άνθρωποι που έγραψαν την, το σχετικό άρθρο αποτίμηση, το οποίο έγραψε ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο κ. Βίλαιμ Ανθόλης, και το συνυπέγραψε ο οικονομικός αναλυτής Ντομένικο Λομπάρτη. Έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και αυτά θα πάμε να τα δούμε. Ενα Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα έχει γίνει παίκτη κλειδί της ευρωκρίσης. Η μετεωρική του άνοδο στα Γκάλοπ, κυριακά δεύτερη θέση που κατέλαβε στι ελληνικές εκλογές το καλοκαίρι του 2012, προκάλεσαν αναταραχές στις παγκόσμιες χρήματα Η προεκλογική του λειτουργική αύξη της πιθανότητας μιας ελληνικής εξόδου από το κοινό νόμισμα, ενδεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάρρευση τύπου ντόμινο του ευρώ. Πάμε στα ουσιώδη λοιπόν. Τόσο οι αισιόδοξοι όσο και οι επισιοδοξοι βρήκαν αυτό που περίμεναν από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, λέει η έκθεση. Και όπω είπε ένα Αμερικανό με τον οποίο ο κύριο Τσίπρα είχε κατηδίαν συνάντηση, συμφωνήσαμε κάπου ανάμεσα στο 40% και το 60% με όσα είπε. Α πούμε λοιπόν 50-50%. Η αποτίμηση αυτή είναι σωστή. Πιο συγκεκριμένα ο κύριο Τσίπρα μετέφερε τέσσερα βασικά μηνύματα. Ε, το ακροατήριό του ήταν δεκτικό προ τα δύο. Ε, λιγότερο δεκτικό στο ένα και στο τελευταίο κάπου δεν τα βρήκαν ακριβώς αλλά όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, θα καταλάβετε τι εννοώ ε, αναλύοντας εδώ μέσα από το άρθρο που έχουν γράψει οι δύο Αμερικανοί υπεύθυνοι του Ινστιτούτο Brookings ε, ένα άρθρο εκτίμηση όπως είπα για την ε, η επιτυχία ή όχι από την οποία στέθηκε η οχι απο την οποια στεφθηκε η επισκεψη του κυρίου Τσίπρα στην ΟΑΣΕΚΤΟΝ. Πάμε στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξε εκεί ο κύριος Τσίπρας όσοι ε, ό,τι αφορά την άποψή του ότι τα μέτρα λιτότητας που έχει επιβάλει η Ευρώπη στην Ελλάδα δεν θα φέρουν ανάπτυξη. Στην Ουάσιγκτον λένε οι εκτιμητέ, πολύ συμφωνούν. Εάν η Ευρώπη είχε ένα αλλά Ομπάμα σχέδιο τόνωσης τη οικονομία και μια νομισματική πολιτική αλλά είναι ο πρόεδρος της Ομοσπενδιακής Τράπεζας της ΗΠΑ, ο κ. Μπερνπερνάκη. Η Ελλάδα δεν θα ήταν η αχίλιος κτέρνα της Ευρώπης. Αντιθέτω, στην Ευρώπη η έλλειψη νομισματικής και δημοσιονομικής στήριξης έχουν οδηγήσει σε μια συρρυκνούμενη οικονομία, στην ανεργία, το φόβο και την απόγνωση για τους Έλληνες. Η πρόταση λοιπόν του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με τους εκτιμητές, δεν θέλει να εκμυδενήσει την υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και των Ευρωπαίων δανειστών της, αλλά αντιθέτως να επαναδιαπραγματευτεί μια πιο σταδιακή προσέγγιση προς τον εξισορροπημένο προϋπολογισμό. Οι εργαζόμενοι του Δημοσίου πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία. Ελπίζω ότι το καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, ε, ο κύριος Τσίπρας είπε στην ε, κυρία Στάι στη συνέντευξη που έδωσε ότι είπε στην Αμερική ότι θα θάψει το μνημόνιο. Δεν, ξέρω, δεν το κατάλαβαν. Στη μετάφραση κάπου χάθηκε αυτό, από ό,τι φαίνεται. Ε, οι εκτιμητέ, οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου Μπρούκιν δεν το κατάλαβαν αυτό, διότι, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, η πρόταση του κυρίου Τσίπρα δεν θέλει να εκμιδενήσει η πρότασή του για έξοδο από την κρίση, έτσι, να εκμηδενήσει την υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και των Ευρωπαίων δανειστών τη αλλά αντιθέτως να την επαναδιαπραγματευτεί. Και οι εργαζόμενοι του Δημοσίου πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία. Εντάξει, πάμε από το πρώτο, να πάμε να δούμε σε δεύτερο επίπεδο πιο προσωπικό τι εντυπώσεις άφησε ο κ. Τσίπρας. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο, παιδιά. Μια χαρά είναι, σου λέει η Αμερικανή. Αυτό τώρα είναι δικό του παιχνίδι, έτσι. Εμεί το ξέρουμε ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπο, γιατί πρόσχαρο είναι και ευγενικό είναι και πρόθυμο είναι να ακούσει αμερικανικέ απόψει. Δεν είχαμε κάποια άλλη αντίληψη. Αλλά επειδή ο κύριο Τσίπρα βγαίνει έξω αριστερό και οι Αμερικανοί με το που ακούνε ταράζονται, σου λέει Παναγία μου, ξέρω εγώ θα μα έρθει εδώ κανένα βομβιστή εμπριστή που θα θέλει να μα σκοτώσει. Λοιπόν, λένε τώρα οι. Ε, οι άνθρωποι που έχουν γράψει εδώ την έκθεση, ότι ο κύριο Τσίπρα είναι μια χαρά άνθρωπο. Είναι σαν όλου μα. Με δύο χέρια, με δύο μάτια, με μία μύτη, δύο αυτιά και πάει λέγοντα. Λοιπόν, ασφαλώ λέει έχει ισχυρέ ιδεολογικέ τάσει, όμω παρουσιάστηκε ω ένα άνθρωπο που ενδιαφέρεται πραγματικά να ακούσει προτάσει ακόμη και κριτική. Μίλησε με θέρνη για την έκκληση για κοινωνική δικαιοσύνη του πρόεδρου Ομπάμα στην ομιλία τη του, ενώ παρουσιάστηκε ω η τελευταία καλύτερη ελπίδα τη Ελλάδα προκειμένου αυτή να Πού δεν κατάφερε τώρα ο κύριος Τσίπρας να πείσει το ακροατήριό του. Δύσκολο. Λοιπόν, στο εξή είναι ότι έχει ένα θετικό όραμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είτε η Ελλάδα φύγει από το ευρώ, είτε επιστρέψει στη δραχμή, θα χρειαστούν μεγάλες αλλαγές στην οικονομία τη προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να δώσει όθηση στις εξαγωγές της. Εκεί ο κύριος Τσίπρας φάνηκε να μην ικανοποιεί. Του Αμερικανού, όχι να του ικανοποιεί να μην του πείσει ότι έχει κάποιο σχέδιο. Μάλιστα, όπω λένε εδώ οι, οι εκτιμητέ, ο κύριο Σίπρα έδειξε και λίγο αμίφανο όταν οι συνομιλιστέ του του εξέτασαν την πιθανότητα να φύγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη. Έτσι. Εκεί. Λίγο τα χάσε. Έχουν και καλά νέα όμω οι Αμερικανοί. Έτσι λένε, τα καλά νέα εδώ είναι ότι ο κύριο Τσίπρα αναφέρθηκε αρκετέ φορέ στην ανάγκη προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ ήταν ιδιαίτερα πρόθυμο να συναντηθεί με επενδυτέ. Επίση, έκανε ενήξει προ την ανάπτυξη στρατηγικών για βιομηχανίε κλειδιά όπω ο τουρισμό, οι αγροτικέ εξαγωγέ, η ενέργεια. Ωστόσο, οι λεπτομέρειε αυτών των στρατηγικών πρέπει να μελετηθούν καλά. Είναι, πάμε σε άλλο επίπεδο. Και για το τέλος, επειδή έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις κινητοποιήσεις των ημερών και τη στάση και του κομματός του και γενικότερα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά πάμε τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, του θέσανε και το ζήτημα των απεργιών και το πώς θα χειριστούν όλα αυτά τα ζητήματα, διότι όπως μας πληροφορεί ο συντάκτη τη έκθεση, ε, το να επιτρέπει κανεί σε μια μειονότητα Ελλήνων να σβήνουν κάθε τόσο την οικονομική δραστηριότητα δεν είναι ακριβώ η δημοκρατία που οραματίστηκε ο Αριστοτέλη. Δηλαδή η τέχνη του να άρχισε και να άρχισε. Βέβαια ο Αριστοτέλη έχει πει και άλλα. Αλλά τέλο πάντων πάμε να δούμε την ουσία, διότι ο κύριο ε, Τσίπρα είπε ότι η πολιτική δεν είναι τσάι και μπισκότα. Αλλά οι Αμερικανοί του βάλανε μια υποσημείωση εδώ, αστεράκια και του λένε. Το Τους επόμενους μήνες ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πολλές ευκαιρίες να αποδείξουν ότι, κατά αυτούς, ότι ο καταυτούς ορισμός των ριζοσπαστικών μεθόδων δεν είναι να παραλύσει όλη η Ελλάδα μόνο και μόνο για να κερδίσουν την εξουσία. Το καταλάβατε. Ελπίζω να το καταλάβατε εσείς οι εργαζόμενοι εκεί έξω και να μην έχετε καμία απορία και καμία ελπίδα για το πώς ακριβώς θα χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Άλεξης Τσίπρας, τι κινητοποίησει των εργαζομένων που θα είναι πολές το ερχόμενο διάστημα. Λοιπόν, διότι πρέπει να δείξει ότι δεν θα εκμεταλλευτεί αυτές τις, ε, ε, αυτές τις αμπεριακές κινητοποίησεις για να κερδίσει την εξουσία, ε, όπως ε, θέλουν να πιστεύουν οι Αμερικανοί φίλοι του. Και η έκθεση καταλήγει ότι αν... Από την άλλη πλευρά, μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο για να σχεδιάσουν κάποιο θετικό όραμα και έναν εύλογο ρόλο στην Ευρωζώνη. Τότε το ποτήρι του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από μισογεμάτο. Εσεί τώρα δεν καταλαβαίνετε. Πέρασε τι εξετάσει ο κύριο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να πω. Ο κύριο Τσίπρα. Τι να πω, Ναι, αφού λοιπόν ο κύριο Τσίπρα τι πέρασε τι εξετάσει, δεν τι πέρασε. Θα δούμε, διότι ο κύριο Τσίπρα ακόμα δεν έχει πάει στο εσωτερικό του. Την ανέβαλε τη συνεδρίαση που ήταν να γίνει τη Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο, πότε ήταν να γίνει για του τους ενημερώσει για το ταξίδι του στην Αμερική. Ε, και αν δεν κάνω λάθος, ε, αυτή η συνεδρίαση ε, πρόκειται να γίνει σήμερα. έτσι Σήμερα έχει συνεδριάσει η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ε, και επίσης, ε, πάλι αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι η εριστερή πτέρια πάντων, ε, θέλει και γραπτεί η ενημέρωση. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ, θα ολοκληρώσουμε το θέμα ΣΥΡΙΖΑ, διότι σήμερα χτύπησε, σε εισαγωγικά χτύπησε ο κ. Αλέκο Αλαβάνος και αναφέρθηκε φυσικά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική που ασκεί. Έδωσε μία συνέντευξη στο RealGR όπου νομίζω είναι πάρα πολύ περισσότερο από προηγούμενες εμφανίσεις του, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας, υποστηρίζοντας πολύ χαρακτηριστικά ότι ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν τόσο μεγάλη η πολιτική απουσία της αριστεράς. Παρά το ότι ένα κόμμα αριστερής καταγωγής είναι στην κυβέρνηση, παρότι άλλο κόμμα αριστερής καταγωγής είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν τόσο μεγάλη η πολιτική απουσία τη αριστεράς. Αυτό είναι και το μεγάλο παράδοξο, επισημένει χαρακτηριστικά ο κύριο στη συνέντευξή του, ενώ τονίζει ότι ο ξένος παράγοντας προχωρά στην ανασύσταση του δικοματισμού Απλά με διαφορετικού παίκτη. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση που του κάνει ο δημοσιογράφου, αλήθεια το φλερ ΣΥΡΙΖΑ, πώ το βλέπετε. Ο κύριο Αλαβάνο απαντά Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο, μόνο κάτι πιο γενικό. Ο ξένο παράγοντα, μέσα στον πανικό του από το ενδεχόμενο κατάρευση τη ευρωζόνη, δεν δίστασε να θυσιάσει το δικομτισμό αν αξιούσε τη συμμετοχή τη νέα δημοκρατία στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα παρακολουθούμε σε αρχή αλλά σταθερή κίνηση την προσπάθεια ανασύσταση του δικομματισμού με διαφορετικού όμω παίκτη. Εδώ εντάσσονται και ω έρωτα για τον Ομπάμα και οι καταγγελίε για της Δραχμής και οι νοικοκυραίοι και οι συνεργασίες με τη λαϊκή δεξιά και τόσα άλλα. Λοιπόν τώρα στο τι πρέπει να γίνει. Στο τι προτείνει ο κ. Αλαδάνος. Λέει ότι μια ενωτική πρωτοβουλία κινήσεων της Ρεσοσπαστικής Αριστεράς για το σχέδιο Β, απέναντι στο σχέδιο Α, θα μπορέσει να δώσει ουσία πάλι στην πολιτική ζωή. Και φυσικά όταν ο δημοσιογράφο τον ρωτά για τι μεγάλε κινητοποίησει του παρελθόντο και για το γεγονό ότι δεν υπήρξε ε, οι ανάλογη, αν θέλετε, ε, να, τα ανάλογα αποτελέσματα αυτά που ήλπιζε ο κόσμο που κατά χιλιάδε κατέβηκε στην πλατεία συντάγματο, ε, νομίζω ο κύριο Χαλαβάνο μα εκφράζει εδώ ότι πολύ απλά δεν υποστηρίχθηκε ουσιαστικά, έτσι, δεν υποστηρίχθηκε από κανένα κόμμα ουσιαστικά αυτέ οι κινητοποίησει. Λοιπόν κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε Να σας βάλουμε έτσι, με ένα μουσικό κομμάτι από τον αγαπημένο μας Αλκίνο Ιωαννίδη Τον έχουμε πολύ ωραία Λοιπόν σήμερα ακούσαμε κάποια αγαπημένα μουσικά κομμάτια Ο Αλκίνος όπως εγώ λέω προσωπική μου άποψη ότι και ένα μας αρέσει Είναι ένας πολύ μεγαλός καλλιτέχνης, μουσικός Έτσι είναι πολύ καλό μουσικό. Λοιπόν, θα σα αφήσουμε υπό τους ήχους του ήχου του Αλγίνου Ιωαννίδη. Να είστε καλά, καλή δύναμη μέχρι αύριο. Ε, από τη Γεωργία Μπάστα που ήταν σήμερα μόνη αφού όπω σα είπα ο Δημήτρη Καζάκη ε, είχε μια υποχρέωση που δεν μπορούσε να αναβάλει. Αύριο εκπομπή ΑΕ κανονικά εδώ, στον ΑΡΤΕΦΕΜ στου 90,6. Εσεί να μείνετε συντονισμένοι έω αύριο που είναι μια δύσκολη ημέρα λόγω κινητοποίησεων. Να είστε καλά, καλή δύναμη.